Τις ρήμες. Σε παίρνω πίσω στις μέρες εκείνες Πριν χιλιάδες χρόνια, δεκάδες, χιλιάδες μήνες Όταν στον κόσμο κυριαρχούσε η κακία Σε κάθε καρδία, φιλειδονία, αδικία Και κλάψε ο Θεός για την δημιουργία γιατί το παρακάνε και η κατάντη σε ιδεία. Κανεί δεν έμεινε πιστό, όλοι παραστράτησαν. Πήραν λάθο μόνο μπάτι και αποστάτησαν. Αλλά εκείνε τι ημέρε έλαμψε ένα φω. Ένα άνθρωπο δίκαιο, τον διάλεξε ο Θεό και του είπε: Έρχεται το τέλο, χαμό. Κατακλυσμό για να σωθεί. Πρέπει να φτιαχτεί μια κηβωτό. Ο ανθρώπο αυτό πήγε στην πόλη, προειδοποιούσε. Έρχεται το τέλο, αλλά ο κόσμο μαζί του γελούσε. Δεν πίστευε, τον χλέβαζε. Τον κυνήγησε μέχρι την κηβωτό και τον λιθοβολούσε. Αλλά αυτό. Παρέμεινε σταθερός μη υπομονή Έμεινε πιστό του Θεού την φωνή Και τους έλεγε πως γίνατε πως είστε Αλλάξτε τρόπο σκέψης μετανοήστε Γιατί τα λόγια του Θεού βγαίνουν πάντα αληθινά Ενώ τα ανθρώπινα είναι μονό προσωρινά Και ο λόγος του Θεού ποτέ δεν λανθάνεται 2001 και η ιστορία επαναλαμβάνεται